ο Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Αν το ανωρίζει, πάρα πολύ συμπαθής. Φούχτελ. Πάρα πολύ συμπαθής. Είμαι είναι ένας καλός δεν λέω λοιπόν δεν ότι αυτά είναι τέλειο. Δεν είναι του <χιάνε> μέσα. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα Έχω εγώ ν απάτηση. Ν απάτηση σας. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να με απαντήσετε, δεν ξέρω να σας απαντήσω όμως. Σας απαντώ αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγούνται από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους. Επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν καρδιά τη Σίμενση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 θα βρειτείτε, θα με Παρακαλώ, καλή Είναι Με και του πλατεία καλησπέρα όλου. Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παξιγερμάνικα. Και στο μικρόφωνο τη πλατεία, ο και η Βασίλική Μανιώ. Ε, η πρώτη είδηση που παίζει επίσης στις, διευνές, στις και και σασάρει και στο διαδίκτυο και πάντω ε, είναι ο θάνατος του ρουγουδιστή του Παντελή Παντελή, το που πρέπει και να το αναφέρουμε εσείς, δηλαδή είναι η πρώτη είδηση που μπορούμε να το παραβλέψουμε. Ε, να, το μόνο το έχω να σχολιάσω πάνω προσωπικά σε όλα αυτό, είναι χωρί να αλλάζει η αποψή μου για το συγκεκριμένο είδο μουσικής, ότι προφανώς δεν υπάρχει που να ανέ ο χαρί και να ναύκο και ένα άνθρωπο έχασε τη ζωή του σε ένα ατύχημα. Αυτό που προσωπικά με ενοχλεί είναι ο τρόπο με τον οποίο ασκείται και στα site αυτή τη στιγμή και στην τηλεόραση η δημοσιογραφία από ανθρώπου οι οποίοι πριν από τρεις ακριβώ μέρε κάνουν το γνωστό, δηλαδή αυτό που λέγεται. Δεν είναι ένα τραγικό συμβάν, ούτε κι αν είναι αυτό. Ε, ε, ε... Δεν είναι κάτι κακό το Εκάς, έκανε ένα είδο μουσική όταν τον μπορεί σε κάποιο να μην αρέσει. Εντάξει, προφανώ, ναι, αλλά μόνο. Και εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ αναγνωρίζω το γεγονό ότι αυτό ο ξεκίνησε την καριέρα του από το Ιντερνετ φτιάχνοντα βιντεάκια, α πούμε, και τραγουδώντα δικά του τραγούδια, διότι το έχω ακούσει. Ε, αλλά αυτό που εκεί που θέλω και εγώ να σταθώ είναι στο γεγονό ότι ε, καπηλεύονται ακόμα και ένα τόσο τραγικό συμβάν οι διάφοροι. Ε, ρε παιδί μου, δημοσιογράφοι, παπαγαλάκια, μίδια κλπ. Και ό,τι πουλάει, πραγματικά γραφώνονται από αυτό και δεν διστάζουν ακόμα και τέτοια. και πάνω σε τέτοια τραγικά γεγονότα, α πούμε, να βάλουν λεφτά και να κάνουμε ρεπορτάζ τη πλάκα. Πριν από δύο ακριβώ μέρε, πούλαγε, α πούμε, το ξεκατήλιασμα όπου έβλεπε τηλεοπτικά σούριαλα σε μεσημεριανάδεκα, να κράζουν για ένα τσίχο, λέει, το σαπιακό μενα που τον γεννά στα και του έπεισε το πατριωτικό του. Όλα αυτά τα σούλκια που αγόρασαν τον Πέτερναλ εγώ... δεν το ξέρω, αυτό ναι, ναι, το ξέρω. Ναι, ναι, ήταν ένα στίχο στο που είχε τον τώρα και τη συγγνώμη, προχθέ. Γιατί συγγνώμη για αυτό το τραγούδι, Ποιος? Ο α, ναι. τον, Γιατί όλες αυτές τι μέρες τον διαπομπέυαν για αυτό το τραγούδι, Το θεωρήσαμε γιατί πατριωτικό, α πούμε. Ποιοι. Αυτοί που έχουν ρωτήσει πιθανότατα τι είναι το σχέδιο, Ανάν δεν ξέρουν, <laughs> Τα Σούρκλη, Και αυτοί που ξέρουν, οι οποίοι δεν είναι, σοβαροί, να έχουν Όλα αυτά που πουλάγια εκείνη τη στιγμή. Αν <Και> είμαι τέτοιο, α πούμε. Ναι, ναι, ναι μα γι' αυτό σου λέω ότι από τη μία μέρα. Κατάλαβα, έτσι. Κυριολεκτικά τη μία μέρα επειδή αυτό πουλάει και διακόπευσε. Μπορεί να διακοπέψει έναν άνθρωπο, Εγώ και την επόμενη τη διά... μέρα να του στέλνει. Ακριβώ αυτό. Μάλιστα. Και έτσι όσο, <σχωρή> θα, θα... θα... ασχοληθούμε <σχωρή> και μετά λίγο με τη διακόπευση, γιατί υπήρξε και άλλο ένα περιστατικό που αφορά το σατηρικό, το Λάκη Λαζόπουλο. Και αυτό πρέπει να ασχοληθείτείτε και ειμένα εντάσχα στα πλαίσια τη τηλεοπτική διακόπτη. Τηλεοπτικά τα είναι και αυτοί οι οποίοι σχολιάζουν. Η αυτοί... ε, και... το μετά το πρόγονοι των σημερινών είχαν κατακτηθεί από τους μετά από πολλές μεγάλες Οι μαστεί αρχηγοί, όπως ο Βερσεζεντόριξ, αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νησιόρας των Ιούλιο Καταστικής. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από 4 Ρωμαϊκά στατρόφαλα. Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρινία μας με τον πολεμιστή αστήρι. ...that you do, that you do so well... Oh, ...you do something to me... ...that nobody else could do. Έτσι που λέτε, και είναι ένας ήταν ό,τι πιο ανθελληνικό και αντιπατριωτικό σε αυτούς τους μεγάλους πατριώτες που στουλιάζουν το Βαντελίδες τώρα ένα άγαλμα. Κάπως έτσι και τις προηγούμενες μέρες ήταν ό,τι πιο ρατσιστικό είχαν ακούσει στη, ζω... στη ζωή τους ένα σχόλιο το οποίο είπε στην εκπομπή της Τρίτης. Του έπιασε ένα αντιρατσιστικό. Το είδε στο HTTP, το άκουσε στο απόσπασμα. Όχι, όχι. Τι υπόθηκε. Υπόθηκε. Ακούσε. Με το πάνε και δηλώσει όταν το ακούει. Δεν έχει τηλεόραση με τι τελευταίε μέρε. Μάλλον για αυτό. Ειδικά στι τελευταίε μέρε. Λέει στην προηγούμενη εκπομπή του ότι ο Σόιμπλε, και θα μου ακούσει τη λέξη κληρώτηση όπω θα το πω, επειδή είναι καφιλωμένο σε μια καρέκλα, πολλέ φορέ καφιλώνεται. Τέτοιοι άνθρωποι καφιλώνονται και σε μια ιδέα. Ή γίνονται μονικοί. Α, εννοείται οι άλλοι που είναι υγιέστατοι δεν έχουν τέτοιε μονικέ. Ναι, πέρα από αυτό και πέρα από το κατά πόσο ίσω έχει βγει ο Ιάδικο το συγκεκριμένο σχόλιο, προσωπικά δεν το βρήκα καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Ε, το άμα έχουν, πιστεύω ότι άμα όντω μπορούν να κινηθούν οι ιδέες ιδέε σε άτομα με ανάγκες, ανάγκε, είναι θέμα τη ψυχολογία. Δεν είναι το των Ένα τέτοιο ζήτημα. Τι ευρωψυχολογικοί θα έχουν γνώση. Στο θέμα, που έχω, το θεωρώ και λογικό αυτό το πράγμα. Ε, Προφανώ δεν προκύπτει από εκεί το μέλλον το οποίο έχει ο Σόλτ, δεν προκύπτει από εκεί το μέρο το οποίο έχει ο Σόρια να μα, αλλά δεν το λαμβάνω πιο το αραστικό σχόλιο. Ότι δεν είναι το ρατσιστικό ότι λαμβάνονται ότι πολλοί από αυτού οι οποίοι κρίναν το συγκεκριμένο σχόλιο, έχουν παρκάρει 100% σε θέση αμέσω. Αυτό είναι ρατσιστικό. Το να παρκάρει σε θέση μια Το να πεισω ότι ίσω η συμπεριφορά ενό ανθρώπου έχει τη βράχει σε αναπηρία του δεν το βρίσκονται αριθμό. Καλά ακόμα και ρατσιστικό είναι να μην υπάρχει. Προδιαγραφέ προσβασιμότητα για αμαία. Όχι μόλις στα σχολεία, απ' δεν. δεν. Δηλαδή, εγώ τυχαίνει παιδί μου λέγεται τη δουλειά μου να συναντάω άτομα και να συναντρέφομαι με άτομα αμαία κλπ. Και, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη, στην Ελλάδα του σήμερα. Δηλαδή έχετε τις χειρότερε υποδομές. Δεν ξέρω αν έχετε χειρότερες. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν υπάρχουν για, Υπάρχει, για, να, αδο, να για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Και πραγματικά θεωρώ δεν είναι, αν ήμουν άτομα ανάγκε. Και το λέω εκτός ασφαλού, βέβαια, το τελευταίο που θα με προσέβαλε σε αυτή τη χώρα είναι ένα σχόλιο του περίπτωση του... εσωτερικού συγγραφέα κατά του Show και τη συγκεκριμένα ωραία. Κάτω τώρα ταυτιζόμουνε κιόλας με το συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Σόιλιο δηχαίνει να έχουμε την ίδια Και κάτι άλλο το οποίο βασίμα, έγραψα χθες στο, και στο Facebook είναι το ότι έχω παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ, σε όλο τον κόσμο τον BBC, τον National Geographic για το ψυχολογικό προφίλ του Hitler, και το κατά πόσο τα του χρόνια και το και το και το και το. <σχερ> <σχερ> και το κατά πόσο ο Δράκουλας της Περσιλβάνια, που ήταν αν είναι ρατσιστικό το συγκεκριμένο σχατηρικό σχόλιο, τόσο ρατσιστικό είναι και το δικημαντήρι του National Geographic, π.χ. Κάθε πέκταση. Γενικά, αν θέλουμε να δούμε ε, ρατσισμό και το έχουμε προκαταβάλει, σίγουρα θα το δούμε. Τώρα, αν και κατά πόσο είναι αρμόδιος ε, ο Λαζόπουλος και κάθε Λαζόπουλος ε, που βγάζει λεφτά, κερδοσκοπεί, κάνοντα τα διάφορα πολιτικά παύλα σχόλια, έτσι, ε. δεν δουλειά του κάνει αυτό όμω, δεν ξέρω. Να ξέρω τι δουλειά του κάνει. Όλη τη δουλειά του κάνει, πάνω και Κι μπάει τη δουλειά του κάνει, α πούμε. <laughs> δεν κάνει ακριβώ τη δεν είναι Έτσι, προσωπικό... ο λαζόποδο κάνει χειρότερη. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Αν προπαγάντα. Δεν είναι προσωπικό. Όχι, να μην μπορεί να, ρίξει, να μην παραμείνει. Μπορεί κάποιο να κρίνει, π.χ. Για να μην πολύ, γιατί είναι... Ρε παιδί μου, άσε, άσε όλη αυτή την ε, ψυχανάλυση τη ψυχοσύνθεση mm. ενό αμαία να την κάνει ένα ειδικό. Ο Λαζόπουλο, α μείνει σα, στα του. Αναφέροντα συγκεκριμένα στον Σόιμπλε, ε, το συγκεκριμένο. Mm. Τέλο Τέλος πάντων. Στον Σόιμπλε, πάντω, παρέμφευση για να τελειώνουμε να κλείνουμε με αυτό. Ε, έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα αγαπητό και πριν. Και γι' αυτό κατέστη. Mm. Mm. Ανάπτυρο. Ναι, σωστά, ναι, το φορά φορά σκηνικό το έχουμε mm. καμπυροβόλησε, χτυπήθηκε στη μέση από τη σφαίρα και έτσι έμεινε ας πούμε... Καθουλόδηκε ναι. στον αμπρικό καροτζάκι. φίλος <σφυλίου> φάβερ. Αυτό, αλλά είναι μεγάλο θέμα. Κάπως έτσι έγινε, το τα θέμα είναι... Τα και Το θέμα είναι Λάχα, το... Εμείς, το μας. <σφυλίου> έχει διάφορα να δεις κι τα οποία προέρχονται... Εγώ στο μόνο και ε, εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι από το που ξεκινήσαμε την εκπομπή στην Ινδιακή Ανθρωποφαγία. Το κατά πόσο εδώ παίρνει μια φράση που ήταν μια φράση μια εκπομπή δύο ώρες. Που εμένα μου προσέβαλαν άλλα κομμάτια, σαν τη Μητρίατε. Που είχα να συζητήσω το κατά πόσο λαζόπουλο σας ή κριτική στο Σύριο ή να σας κούσει τη Δημοκρατία. Αυτό είναι το σοβαρή, σοβαρή συζήτηση. Το άλλο για μένα δεν είναι. Μπίρνανε ένα το απόσπασμα και επικεντρωθήκαμε σε αυτό. Και ενώ ταυτόχρονα γερμανικά μέσα το έχουν κάνει αυτό το θέμα. Από το σελίδα. Όλα αυτό είναι. Να ζω κι είναι... σε σίγουρα. Μα για αυτό σου λέω, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Θέλω να μπω σε έναν Ωραία, αυτό. Τέλο, εκεί. Ωραία. Καταλήξαμε λοιπόν. Μια και είναι για ανθρωποφαγία, λοιπόν. Έχουμε ένα απόσπασμα ενό. ανθρωποφάγου. Φάγο, μάλιστα. Ρατσιστικό βόλιο. Εντάξει, ένα ρατσιστικό βόλιο. Κατάλαβε. 20 φίλες. Η Πυργός Πεδίας. Ε, μόνο για την παιδία; Μόνο για την παιδία δεν ασχολείται. το φάρμακο. Δεν θα θυμηθώ άλλο μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα. Μόνο για την δεν ασχολείται. Ε, τι αποφαίνεται αυτός ο μεγάλος πολιτικός ο για τους αγρότες; τον ακούσουμε. Να πω Τι τα σήμερα μου. εφαρμόνουν την πράξη ένα Μια Δε Εσεί, οι καπεταναίοι σα που κλείνουν του δρόμου και συγκρούονται με του Βουλγάρους οδηγού, εσεί τα κλείνετε από κάτω τα σύνορα. Είναι η χειρότερη προσφορά σα σήμερα στην Ευρώπη, στην, στην ελληνική, στο ελληνικό πρόβλημα. Δίνετε εσεί επιχειρήματα στου Ρόμπερ και άλλου να θέσουν θέμα Brexit τη Ελλάδα. Κλείνετε τα σύνορα, τα ταμπονάρετε από κάτω. Δήθεν με κοινωνικά αιτήματα. Απαντήστε, είναι ή όχι τα δικά στελέχη εκεί που εμποδίζουν τη διέλευση. Ποιο εμποδίζει τη διέλευση στα σύνορα Ελλάδος-Βουλγαρίας εν ονόματι δίθεν αγροτικών διεκδικήσεων εσείς εγκάθατοι της νέας δημοκρατίας και στη νησής αυτή είναι η προσφορά σας με το σόιμπλε σέρι σέρι αυτή είναι η προσφορά σας παρακαλώ, παρακαλώ κύριε τελειώνοντας, φίλοι τελειώνοντας τελειώνοντας λοιπόν οι λοιπόν, ασώτες του Brexit στην πράξη και συνήγοοι του Πόρσον μέσα από την αίθουσα αυτό είναι το ευρωπαϊκό νάθρο Στο χωριό, πόλτε από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσει στου αγρότε. Θα σα γλιτώσουμε από τη δυστυχία. Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε. Σό γιατα φτό χα κορίσια σά γα προυσεμηνη στα βρούμε Για και χαρα σας βρέ πατριότες και με παπούτες μου ήταν αγρότες γιασά χια και χαρα σας βρέ πατριότες και με παπούτες μου ήταν γρότες για σά. Αντιπροτείνουνε αντιπροτείνουμε... να δώσετε 13η σύνταξη και να ψήσετε και το μισθό. Αυτό αντιπροτείνουνε. Καλά. Αυτά Α, τα καλά. λέγαμε πριν ξανακάνουμε εκλογέ με το μνημόνιο Α, που έγινε στον κόσμο. Τώρα δεν ισχύουν Τώρα λοιπόν προφανώ δεν ισχύουνε. Δηλαδή με συγχωρείτε απαταιώνε είμαστε. Δηλαδή με συγχωρείτε απαταιώνε είμαστε. Απαταιώνε είμαστε. Υρθοβού. Βλέπει το χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσει του αγρότε. Θα γίνει αύξηση τιμή των προϊόντων, θα αυξητούν και οι συντάξει των yeah. Μισοκομεία, θα σα χτίσουμε. Οι εκλογέ συγχωνούν. Χιά και χάρα σα βρέ, πατριώτε. Και με οι παππούδε μου ήταν αγρότε. Για σα. Χιά και χάρα σα βρέ, πατριώτε. Και με οι παππούδε μου ήταν αγρότε. Γεια σα. Δεν ρεαλιστικά, την... Θα, ρεαλιστικά την... θα την πάω. Σα θα φεύγει ο παγικότα ή τα βγό. Και καλά τώρα, δηλαδή τι θέλετε τώρα... Λέω ε, λοιπόν, <laughs> αν δεν τον τάξει, αν δεν τον τάξεις δεν συμφύζει. <σχεδιά> δεν θα συμβιλάει κάποιος ορθολογιστικά, <σχεδιά> δεν, δε, δεν είναι <σχεδιά> καλός. Τώρα, τώρα εσύ είστε παλιά καραβάνα, συγγνώμη είπαμε... δηλαδή, εκεί... αλλά είστε επειδή πολύ παλιά, παλιά καραβάνα, καραβάνα τώρα. Ε? Επειδή, είμαι παλιά καραβάνα, <σχεδιά> επειδή είμαι παλιά καραβάνα και επειδή δεν φύδομαι τον λόγο μου, <σχεδιά> πρέπει να πούμε κάποια στιγμή την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή... Τους παραπλάνησε παραπλαν, ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει Όπως και ο ά ah. Ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 3 Όπως υπάρχουν τα λεπτά Δηλαδή, υπάρχουν. τους παραπλάνησε ο Τσίπρας όπως ο Σαμαρές παραπλάνησε και αυτός Όπως ο Πανδρέου πριν ah. και τα λοιπά και τα κι ο βουλευτής Βουλή από από χρονιάστηκε σαν Βιάνος στην Αθήνα και μην τον είδατε το φιλό το Λεβέντη απ' το χωριό μας δεν περνάει ούτε για γλέντη κι όσα μαζί είχε ταξί ήτανε λάγοι με πέ... πέτρα χιλιά. Για και χαρά σας βρε πατριώτες και με οι μου ήταν αγρότες για μου ήταν αγρότες για σας. Για Mm. Πάσε ήρθες Ναι, πάσα θέλω, πάσα mm -hmm. Έτσι να αυτά, κατάλαβες, πάνω μου Αν παλιά καραβάνα δεν δε τα λυπάσαι <laughs> τα, τα λόγια, Στα <laughs> λες ρε, ρε, είσαι έτσι ΛΑΝΤΣ Λοιπόν, να κάνεις δηλώσεις. Μασικά, μην το λέμε παλιά καλά, Βάνα, να το λέμε Πασόκ. Εντάξει και αλλιώς θα μπορούμε. Μα ναι. είναι δύο πράγμα, είναι ταυτός. Μπράβο, ναι, ναι. Ναι, Μπράβο. Ε, ναι, με το... Συνόλυμο. <laughs> παλιο Πασόκ λοιπόν. <laughs> λοιπόν, ας, λοιπόν ας το πούμε Πασόκ, <laughs> αυτό που θέλουμε να πούμε. Όταν είσαι παλιο Πασόκ, δεν τρέπεσαι, τα λε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει τσίπα. Τσίπα έχει πλέον. Όταν είσαι απόλυτο πασόκ, τσίπα δεν έχει. Εντάξει, <συμήναι> <συμήναι> ο δημοσιογράφο έμεινε άλαλο. Μόνο ένα εκφώνημα. Ο, <συμήναι> ο, <συμήναι> <συμήναι> ο, ο δημοσιογράφο έμεινε και αυτό πασόκ. Ο δημοσιογράφο έμεινε ψηφοφόρο του πασόκ. Ά, <συμήναι> ah, δηλαδή ο τσίπρα παραπλάνησε το λαό όπω ο Σαμαράς λέει και το παντρεύριο. εδώ. Ο κύριο αυτό υπέβλε την παρατήση του χθε. Στον Πορτογαλικό δεν ξέρω γιατί. Κανονικά πρέπει να και είναι μεγάλη. ναι, το μου επιτέλου. είμαστε Απαντεώτε. Άλλο τώρα η Φωτίου. είναι είμαστε. καλύτερη αυτό που του Φωτίου. Μια καλύτερη. Ρωτάει Φωτίου, είμαστε. Απαντεώτε σου είναι ένα Οπότε όνειε μαζί. Και ο καλύτερο από όλο, τον οποίο μόνο μπορεί να υποστηρίξει μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή, ο είναι ο σύγχρονο πάγκαλο, είναι ο Νίκο Οφίλε, ο οποίο αποφάνθηκε ότι υπάρχει μια ενιαία συμμαχία μεταξύ αγροτών, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αρχή και, και Σόμπλε. Δηλαδή κάπω ο Σόμπλε τηλεφωνεί στο Μιτσοτάκι, ο Μιτσοτάκι, καλά, φύγει λογικό του πρωτοσχέδιο, και με τον Μιτσοτάκι επικοινωνεί με όλα τα αγροτικά πλοία τα 100 πόσο σοβεί την Ελλάδα και τα κατεβάζει. Η μόνη απάντηση σε αυτό είναι ότι έχει όντως ε, συνεργάτες ε, και ο Σόιμπλε και οι επιτήρητές και όλοι αυτοί κι αν όντως βρίσκονται στον εργατικό κόσμο σίγουρα δεν είναι αυτοί που κινητοποιούνται Συγγνώμη, αυτοί οι οποίοι συναντιούνται με τον Πρωθυπουργό στα μολοχτάκια και στα κρυφά όπω έγινε προχθές, ή όπω θα γίνει και τι επόμενε μέρε. Όχι, όχι, αυτοί λειτουργούν υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και υπέρ τη Ελλάδα. Οι άλλοι που αντιστέκονται ακόμα, αρε, παιδί μου, στα μπλόκα. είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά του όλοι, Όχι, αυτοί, αυτοί γυρνάνε στα μπλόκα, δεν έχει σημασία. Οι γυρνάνε στα μπλόκα, απλά ένα έχει σημασία. Σε όλα αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι για κάποιους τσιφλικάδες και ό,τι να είναι. Αυτοί είναι ο σοβαροί, σοβαροί αγώνες, αυτοί είναι σοβαροί αγρότε και όχι άλλο τίποτα. Φίλεις είπε και τα άλλο και το άλλο εξαισθήκω, ότι οι μαθητές θα πρέπει να διαδηλώνουν μόνο εφόσον ε, τάσσονται υπέρ τη κυβέρνηση. Αλλιώ δεν είναι το δικαίωμα να διαδηλώνουν και αυτό πήγαινε σπώντας τα... Στου νέου ρε παιδί μου τη ε, Μυτηλίνη, οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν το hot spot εκεί. Ε, και έλεγε ότι αυτό δεν συνάδει, α πούμε, με το πνεύμα φιλοξενία του Έλληνα που έρχεται από, τα, από την κλασική εποχή κλπ. Ε, και λοιπά και, λοιπά. και άρεσε και έβγαλε ένα λογίδριο. Δεν Άρεσε να επικαλείται πολλού αρχαίου. Ξαναπεί με κόκαλα. Το ξαναλέω εγώ Μόνο το ξαναλέω Δεν υπήρχε αυτό που δεν είχε κόκαλα. <laughs> Ε, δεν ξέρω αν το πάμε στην προηγούμενη Δεν Υπάρχει μια ωραία, μια ωραία έτσι, παρανόηση, που δεν είναι παρανόηση. Από τη μία υπάρχει η κυβέρνηση, η οποία θεωρεί φιλοξενία τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Για κάποιο λόγο. Και από τη μία υπάρχει μια μερίδα τη κοινωνία, που όντω υπάρχει μερίδα τη κοινωνια που υπαρχει μια μεριδα τη κοινωνια Δεν ξέρω αν έχει να, να, να κάνει με τα παιδιά που είναι μαθητές, Γιατί άμα δεν ξέρω δεν μπορώ να το στήριξω. Για όντω τα παρασύρουνε, να σε αυτό το πράγμα. Οι mm -hmm. οποίοι μπορεί να διαμαρτύρονται για τα συγκέντρωση. Όχι επειδή δεν θέλουν οι να κακοποίηθουν στους και αυτό δεν θέλουν να δεν πρέπει να ναι. οι να αυτά. Δεν το λέγονται τους γιατί δεν ξέρουν για ποιο λόγο... Γενικά παίζει αυτό. Δεν είναι πώς παίζει. Υπάρχει μερίδα κόσμου, προφανώς δάξει, δεν θεροβατούμε κι εμείς. Δηλαδή όταν βλέπεις ε, τα ΜΑΤ να βαράνε, επειδή τα γανάγια. τα ΜΑΤ βαράνε για δηλωτές, χωρίς αλλά ακού και τον να φωνάζει ρετσιχαντιστέ, ναι, ρετσιχαντιστέ, ρε. ρε, ρε, mm. ρε Καταλαβαίνετε. <laughs> <laughs> δεν είναι και ένα νορμάδι, <laughs> δεν είναι δηλαδή. Δηλαδή, πάντα. <laughs> Ακριβώ. Και χωρίς να θες να δικαιολογήσει τη διαδομάδα, λε, ας το σφαχτούμε. Κοιτάξτε, αλλά όλες... <laughs> όλοι αυτοί οι χειρισμοί τη κυβέρνηση, αλλά και κυρίω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε... μόνο εκεί Στο να πάλι που λέγεται αστούμε, αυτή τη φορά και να υπάρχουν τέτοιε αντιλήψει. Ακριβώ. Και να και καλλιεργούνται. Αλλά όταν θε να είσαι Μαλάκα, σε αγαπάτε. Καλά, ναι. Δηλαδή δεν είναι Εκεί ότι φταίει. Πέρα. Τώρα να πούμε ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τα αριστερά που μα πιέζουν και αυξάνεται ο ναζισμό. Εάν μην είσαι Μαλάκα, δεν αυξάνεται ο ναζισμό. Τέλο πάντων, είναι πιο περίπλοκο το θέμα από, το... από το αναφέρουμε τώρα. Τέλο πάντων. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εκούσουμε τραγουδάκι. Α, να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Γεια, Λαντσαρέτο. Α, ah, ναι, το συγκεκριμένο είναι από Σπύρο Γραμμένο, είναι καινούριο τραγούδι, λέγεται η φίλη e, και αναφέρεται στην μετανάστευση ρε παιδί των νέων e, από Ελλάδα στο εξωτερικό. Πολύ ωραίο, πολύ καλό. Οι φίλοι μου τα μάζεψαν και φύγαν απ' τη χώρα Ποιος ξέρει εκεί τι ώρα να είναι τώρα Άλλος πήγε στο Άμστερνταμ και άλλο στο Βερολίνο, κι άλλος με μια βαλίτσα στο Λονδίνο. Κορώηδε βάθη της ξενιτσιάς στα γράφικα τραγούδια, που ακούγανε και κλεγαντά τα παππούδια. Τώρα τρίβω τα μάτια μου κι μετράω ομίλια, Κουλώντας ηλεκτρικά μαντίλια. Έτσι και να απομείνατε στα λέμε που και που, μοιράζοντα τι κρίσει πανικού, γυναιάζουμε στους φίλου μας και ρίχνουμε φθήνες. Στους δίπλανους και όχι στους κυφίνες. Τα μάζεψαν γιατί δεν την παλέψαν Κάποιοι πεινάσαν, κάποιοι διαπρέψαν Άλλοι στις φαμπρικές που λέγαν τα τραγούδια Που ακούγανε και κλαίγαν τα παμπούδια Και μόνο μια ερώτηση ακούν όλη την ώρα Αν θα γυρίσουν κάποτε ή τώρα Παθώνει τότε η φωνή και η στιγμή που ζούμε Μέχρι να βγει από το στόμα το θα δούμε. Και μη και να απομείναντε που και που. Μοιράζοντα τι κρίσεις πανικού, γκρινιάζουμε στους φίλου μας και ρίχνουμε ευθύνες. Στους δίπλανους και όχι στους κηφίνες. Χουράγιο κυλαράκια μου, η ώρα θα περάσει. Εμείς. Βέβαια θα έχουμε γεράσει. Θα βλέπω τα εγώ για σα. και θα σας κάνω like για αυτά που από το sky. Έτσι που λέτε λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε λεγόταν οι, ναι, οι Φίλοι» είπες. Ναι, «Η Φίλοι» από «Πυρογραμμένα» και παράσθαμε από τους ήρους πρόσφυγες, τους Έλληνες μετανάστες με αυτό το mm -hmm. ε, Οι οποίοι προσεχώς μάλλον θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. <laughs> και έχουν, και... πολλοί έχουνε. Ήδη. Ναι, εντάξει, έχουν μια παρόμοιέ ακόμα δεν έχουν. Ευτυχώς. Είναι εντάξει, μια... Δεν μιλάμε για αυτού που πήγαν στο εξωτερικό και, έχουν και δουλεύουν σε μεγάλε εταιρείε κλπ. Μιλάμε για άλλου που έχουν γίνει λατζέριδε, έχουν γίνει σερβιτόρια, έχουν γίνει εντάξει. Ναι, όπω και να πάνε, όπω ο πρόσφατα Πολέμου έχει μια... ένα διαφορετικό βίωμα, ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν έχει να μείνει, δεν έχει. Δεν έχει... Α, α, ακόμα και μετανάστε να είσαι οικονομικό, ακόμα και πάπτυχο να είσαι λαντζέρι να είσαι. Καλά, ναι, εδώ έχει το σπίτι, ναι, σπίτι ναι, σου, όχι γιατί σου έπεσε βόμβα, α πούμε και στην Ελλάδα. Ακριβώ, ναι. Επίση δεν έχει προγνώση και Είσαι καλύτερα να μην τι έχει εκείνη την εικόνα. Άρα και με τα πολλά πολλά που βλέπουμε στο Αιγαίο να γίνονται, μάλλον θα τι έχει αυτέ τι εικόνε. Καλά, <laughs> είναι κατακύπατο. Λέω ότι δεν τι έχει και εσύ. Και είναι το επόμενο πράγμα το πρέπει να σχολιάσουμε. Ναι, και όχι είναι. να σατηρήσουμε, γιατί κάποια πράγματα δεν πιάνονται, η αλήθεια είναι... Ναι, έχει σοβαρέψει λίγο το πράγμα, ε. Ναι. Ε, η πρώτη φορά αριστερά, δεν έφερε φορά αριστερά, με, με δεξιά έκταση, καμ, καμένη δεξιά επέκταση, έφερε τον Άτο στο Αιγαίο. Ε, μέσα σε ένα δίμερο από τη μία μέρα, που συναντήθηκαν ο Ερντογάν με την Μέρκελ, και αποφασίσαν, χωρίς την Ελλάδα, να έρθει τον Άτο στο Αιγαίο, την επόμενη ακριβώ μέρα ανακοινώθηκε από τον δικό μα Πρωθυπουργό μετά από μια συνάντηση που είχαν: Που, που στέλνει τον Άτομο στη Θελαία με διοικητή προ το παρόν ένα Γερμανό διοικητή. Προ το παρόν, ναι. Προ το παρόν τώρα, όμω θα γίνει μόνο. Συμφωνήσαμε για το φέρον ω εθνικό άθλο ότι δεν θα είναι Τούρκο ο διοικητή, βέβαια θα είναι και Έλληνα ο διοικητή. Ναι, είναι Γερμανό, θα είναι ακόμα χειρότερο. Θα είναι Γερμανό ο διοικητή, τώρα δεν καταλαβαίνω διαφορά γερμανό που έχει. Τάξ. Ο οποίο αναλάσσεται με έναν Γκαναδό ένα διοικητή. Με τα γνωστά συμφέροντα που έχει ο Καναδάς και στα CDS και στην κρίση χρέου και σε πετρέλαια, και στις κουριέ και οτιδήποτε έχει να κάνει με ορκητό πλούτο. Ε, είναι μια, είχα και μια κουβέντα την κυρία που μα πέρασε και με τον Νίκο από το δίκτυο Σπάρτακρος, τα ψάχνει περισσότερα αυτά mm -hmm. πάνω σε αυτό το θέμα. Προφανώ η στρατιωτικοποίηση αυτή τη στιγμή τη περιοχή το ΝΑΤΟ έχει άμεση. και το ΝΑΤΟ και η Γερμανία συγκεκριμένα έχουν συμφέροντα στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Συγκεκριμένε βλέψει πλέον, δε... που. Η Γερμανία μετά από τόσα χρόνια αποστρατιωτικοποίηση με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αρχίζει πάλι και ζητάει στην πίτα ένα μερίδιο. Είχα, το μερίδιο το έχει, δεν την πίτα. Mm. Το κομμάτι του Λέωτο. Είναι και αναταράκη στη Συρία, πρέπει να βρίσκεται το ΝΑΤΟ εκεί, εντάξει, κάποιοι τα λένε και καλύτερα από εμά, οπότε θα λέγαμε και καλύτερα από εμά. Έτυχε να διαβάσω, το βρήκα μπροστά μου και η Γέλαγα. Ε, με μαύρο δάκρυ το του ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα του 2012 με 2013. Είναι το πρόγραμμα αυτό, με το οποίο το ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε το εκλογέ του 2012, το οποίο μετά, έβλεπε λίγο στι τελευταίε εκλογέ. Ε, το οποίο ένωγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά τη παρουσία οποιασδήποτε ξένης βάση, δηλαδή την άμεση απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ, δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγο ύπαρξη του ΝΑΤΟ και λοιπά και λοιπά Επίσης πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μια ζώνη ρήμνης που έχει καλά με τους γείτονές της. αλλάζουμε, αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουμε τα προγράμματα, αλλάζουμε οι αλλάζουν οι άνθρωποι. Αλλάζουν ε. οι μάλλον δεν αλλάζουμε, μάλλον τέτοιοι απλά το κρύβουν. Μπορεί και να αλλάζουν καμιά φορά από την γλύκια έχουν δείξει ότι οι Σιριζέοι, το, δε, την αγαπάνε Τώρα το καθα... οι άνθρωποι μας παραπλανήσανε το λαό εμάς, όλους. Mm. Εντάξει. Το... έτσι ήταν. Εξ το απλά Κρεμό το το <laughs> <laughs> το πως... <laughs> <laughs> <laughs> τους <δούμε> <laughs> Το Το ε, τα καταφέρανε. Ε, να συναρχίνα, μην θέλουνε την ποσένη την ευρωπαϊκή, την ευρωπαϊκή, την την την την την την την την την την την την την την την την Frontex. Fondex, yeah. ναι. Στην αρχή, να μην θέλουν κάτι <laughs> τη <φρόντεξ>. Frontex. <στοί> ε, μια, μια ευρωπαϊκή εταιρεία, ένα σώμα ευρωπαϊκό το οποίο φυλά υποτίθεται, υποτίθεται τα... φυλάι τα σύνορα, <στοί> δεν θέλαν τη Frontex, δεκτήκαν τη Frontex και τελικά δεν δείχτηκαν απλά τη Frontex, δεκτήκαν να ήταν χειρότερο. Γιατί έστω, και στα πλήση τη Frontex, η Ελλάδα έχει το πάνω χέρω, έχει συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή, με την Τουρκία, γιατί η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, <στοί> δυστυχώ κα κατά κάποι τι έκανε η Τουρκία δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το πλαίσιο, κάποιο μπορεί να πει, που δεν φάνηκε η αλήθεια εννοείται αυτό, ότι ίσω και να έχει ένα πλεονέκτημα. Εδώ δεν έχει κανέναν. Είναι δύο ισότιμα μέλη του ΝΑΤΟ, το οποίο ισότιμα βριάζονται στην θάλασσα και την προστασία τη θάλασσα. Τώρα το πώ το ΝΑΤΟ θα περιθάλψει τη μετανάστευση, αυτό το φέρνει μέσα στη φαντασία σα. το πω: Ένα σώμα το οποίο όπου και αν πάθει, αιματοκύλιο στον από Ιράκ, Αυγανιστάν, παντού, παντού, όπου και αν πήγε και δεν πήγε το ίδιο, έστειλε τους Φερεντζέδιους, έστειλε την Αλκάιντα, έστειλε τους αδελφούς του, του ναι. ναι, έστειλε όλα αυτά. Τώρα το πώς αθροί άνθρωποι και με τι φιλανθρωπικό και με τι φιλανθρωπικά, φιλανθρωπικά. φιλανθρωπικά συναισθήματα Βακύτε. θα περνθάνουν μετανάστες, αυτό είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο και θα το δούμε πολύ σύντομα. Αυτά. Αυτά. Τι να πεις η μιλιά, ε, ακολουθεί, αρμίδα. Ε, ναι. Το κομμάτι λέγεται «Αρμίδα» είναι το, το ποίημα του Νίκου Καβαδία το mm -hmm. οποίο έχει διασκευαστεί από ένα μουσικό συγκρότημα τους Δάρνακες η οποία είναι Θεσσαλονικής. Είναι μια ομάδα 11 νέων μουσικών ε, που πρωτοεμφανίστηκαν το Μάρτιο του 2002. Ε, η, το όνομά τους είναι ιδιαίτερο γιατί το δανείστηκαν από τους ε, Δαρνάκες που είναι μια φυλή τη περιοχή των Σερών με μεγάλη παράδοση ως πάντων στο χορό και στο τραγούδι, ε, και απαντώνται και ω δάρνακε, στα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών. Το πρόγραμμά του χαρακτηρίζεται από κέφι και, ζωντανά, και ζωντάνια βασισμένο στην αισθητική, που προβάλλουν τόσο στι προσωπικέ του συνθήκε όσο και στα διασκευασμένα τραγούδια. Έχουν διασκευάσει τραγούδια του Γαβδάκη, Μπρέγκοβιτ, διάφορα δημοτικά και γενικότερα έχουν ασχοληθεί πολύ και με τη μεσογειακή μουσική. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είπαμε είναι διασκευή της αρμίδας, πολύ ιδιαίτερη έχει γενικά και έχουν φοβερή επικίνλεια στο έργο τους, πάμε να του ακούσουμε. Τζινί. Μ' αυτό θα φύγετε κι εσείς, είναι φορτωμένο με χασίς Κι έχει τα φανάρια του στην πρύνη, Είναι τώρα που έχουμε κινήσει Και με τη βοήθεια του καιρού, όσο που να πάμε στον Περού Το φορτίο θα το έχουμε καπνίσει Σ' όλο μη σ' μη Σε μια θάλασσα γεμάτη με λογές παρά φυτά. Ένα γερό ήλιο μα κοιτά και μα κλειίνει. Και που το μάτι, καμπόρτε άδειες κοκκινέ. Αξοδεύτηκαν όλοι οι χίλοι. Μα πιασμένοι, και πε αδιανέ. Και στο τσίλι. Παλασιούτα τε νόρτε, τι ωφέ φύλακα. Μη βυθά. Πέντρεσε σεουτα η Χιλγάρτα Ξεχασμένο άστρο του βορρά Οι αγκύρες στο πέλαγο χαμένες Πάνω στη σκαλιέρα σε σειρά Δόδοκα σιρήνες κομμασμένες Η πρότια γογώνα μια βραδί Πήδηξε στον πότο με χρυσμένη Δίπλα της δίστρουσα συνοδιά Του κολόγου οι πέντε κολλασμένοι Αχ, you <laughs> Μεγάλη χαρά σήμερα και στους δυο μας. Ε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο λογοτέχνης, ενώ στους μεγαλύτερους Έλληνες ο Νίκος Καζιντάκης. Mm -hmm. ε, για το λόγο αυτό έχουμε ετοιμάσει έτσι ένα ωραίο απόσπασμα, έχουμε βρει ένα ωραίο απόσπασμα με τον ίδιο τον Νίκο Καζιντάκη να μιλάει. Είναι ένα την ομιλία του στο BBC. Mm -hmm. Ένα, ε, και αφού ακούσετε το απόσπασμα θα επανέλθουμε εμείς λέγοντας κάποια βιογραφικά στοιχεία για τον όθο που χαρακτηρίστηκε ο μεγαλύτερος νεοέλληνος λογοτέχνης. ο κόσμος ήταν καμωμένος από τον Ιεχωβά, αλλά από τον Όμηρο ο θα ήταν ένας θεός του Λίμπου και θα είχε σύντροφο κοντά του τον Φερσίτη, να τον κερνά. αιώνια ο ένας. Ολομέθιστος αιώνια ο άλλος θα κοίταζαν από ψηλά τον κόσμο και θα γελούσαν ο ένας γιατί ο κόσμος είναι τόσο όμορφος, ο άλλος γιατί ο κόσμος είναι τόσο άσκημος και οι μαζί γιατί ξέρουν το μεγάλο μυστικό. Πως όλος αυτός ο περίφημος τροϊκός πόλεμος έγινε όχι για την Ελένη παρά για τον ίσιο της Ελένης. Η αληθινή Ελένη είχε καταφύγει κυνηγημένη και αμόλευτη στο κεφάλι του Μπέρναρ Σου σαν μια μεγάλη ιδέα. Θα κατέβαινε συχνά ο Μπέρναρ Σου στον κόσμο να παλέψει όχι για να βοηθήσει τους αρχαιούς ή τους τρόες παρά για να προστατέψει καμιάν ιδέα που την ντύνευε. Υποτικός, αφιλόξερδος, καταφρονητής κάθε επίγειου ο κοκκινός Γιάννης αυτός Θεός μα πίσω του ο Σάντσος του ο Θερσίτης θα μάζευε με απληστία όλα τα επίγεια λάφυρα. Και έπειτα ο Μπέρναρσο θα ανέβαινε πάλι στον Όλυμπο να καθίσει δίπλα στη φιλενάδα του, την πάνωπη λογική, την Αθηνά και θα συνεχίζονταν μέσα στον αβασίλευτο ήλιο της θεωρίας, ο θείος διάλογος. Και η Αθηνά σιγά σιγά όχι οδηγημένη, κυνηγημένη από τον παντοδύναμο Θεό τον Γέλωτα θα έφτανε στην ακρότατη συνέπεια της λογικής που είναι η απάρνηση της λογικής και θα γίνονταν στα χέρια του Μπερναρσόου Αφροδίτη. Γιατί υπάρχει κάτι το επικίνδυνο, σοφιστικό και σαρκοβόρο στον αγαθό του τον Θεό που δεν τρώει κρέας. Στην αρχή νιώθουμε μπροστά Του κάποια δυσφορία, μπορεί και αντιπάθεια, μια γκριάδα, σαν να πλησιάζουμε το άλλο πρόσωπο του Θεού, το σατανά. Μας φαίνεται πως παίζει, πως καταδέσεται την παραδοξολογία και την υπερβολή για να κάνει πνεύμα, πως παραμορφώνει και παραφουσκώνει την αλήθεια για να μας κάνει να γελάσουμε και να ντραπούμε. Μα σιγά σιγά νιώθουμε, όλα τούτα είναι το σκληρό τθόφλι, και μέσα βαθιά χτυπά μια καρδιά τόσο ευαίσθητη που δεν θα μπορούσε να ζήσει αν δεν κρυστάλλουνε γύρα της ασπίδα διαπέραστη το γέλιο. Μια μάσκα είναι το πνεύμα που φοράει η καρδιά του Μπερναρσού, μάσκα ασφυξιογόνων για να μπορεί να αντέχει μέσα σε τόσους φαρμακερές να θυμιάσεις του κόσμο. Κι όταν νιώσεις το μυστικό αυτό του Bernard Show, αρχίζει μεγάλη αγάπη. Σου αποκαλύπτεται τότε με τα τρία διαδραχικά του πρόσωπα, στην πρώτη γενιά ο επαναστάτης, στην δεύτερη ο προφήτης, στην τρίτη τη γενιά μας τούτη ο Γέροπαπούς, ένας δράκος αγαθός που κρατά από το χέρι την αιώνια παλύμπεδα την ανθρωπότητα και την οδηγά μέσα από το δάσος. Και μου γκρίζει σα λιοντάρι, ο γέρο παππούς, για να φύγουν οι λύκη. Μια από τις πιο έξυπνες πράξεις του Μπέρναρ Σόου ήταν και τούτη. Να μην πεθάνει. Να επιμείνει. Να έχει καιρό να κηρύξει με το μαστίγιο την αγάπη. Το μαστίγιο που κρατά είναι καμωμένο από την ουρά του διαβόλου. Και με την ουρά τούτη του διαβόλου κυνηγά την ψευτιά, την πρόληψη, την αδικία. Γιατί είναι και αντίφαση τούτη μια από τις μεγάλες διανοητικές χαρές του Μπέρναρ Σόου. Τη λογική εκτείνοντάς τη ως τις ακρότατες συνέπειες της να την κάνει παραλογισμό και τον παραλογισμό με την ίδια σατανική μέθοδο να την κάνει λογική. Και γι' αυτό είμαι βέβαιος πως αν ήταν να καταδιώξει ο Μπέρναρ Σόου τους τίμιους και τους δίκαιους στον κόσμο θα χρησιμοποιούσε ένα μαστίγι καμωμένο από τα γένια του Θεού. Είναι κρίμα που γεννήθηκε τόσο αργά. Αν ζούσε στην αρχαία Ελλάδα, οι συμπολίτες του, εμείς, θα του χτίζαμε όσο ακόμα θα ζούσε ένα ναό. Και οι νιόνυφες θα του πήγαιναν προσφορές, καρπούς και λουλούδια και μέλι αφού δεν τρώει κρέας και θα του δέονταν να κατεβεί στον ύπνο τους με τη μορφή όμως του ανδρός τους για να τις γονιμοποιήσει, για να γεννήσουν γιο να του μοιάζει. Και κάπου κάπου κρυφά κι ο ίδιος ο Μπερναρσό θα επήγαινε στο ναό του για να ζητήσει κι αυτός υπέρτατη ηρωνία και χαρά μια χάρη από τον εαυτό του. Ποια χάρη? Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του Μπερναρσού και αυτός μονάχα μπορεί να το πανερώσει. Όμως υποψιάζομαι πως η χάρη που θα ζητούσε ο Μπερναρσού από τον Θεό τον Μπερναρσού θα ήταν τούτη. Να γίνει πνευματικός δικτάτορα του κόσμου. Και είναι ακόμα αρκετά νέο ώστε να ανοίξει τον καινούργιο αυτόν δρόμο προς την κύτροση. δύο φωνέ μέσα μου παλεύουν. Ο νους, Γιατί να χανόμαστε κυνηγώντα το αδύνατο. Μέσα στον ιερό περίβολο των πέντε αισθήσεων, χρέο μα να αναγνωρίσουμε τα σύνορα του ανθρώπου. Μα μια άλλη μέσα μου φωνή, ας την πούμε: Έχει τη δύναμη, α την πούμε καρδιά, αντιστέκεται και φωνάζει. Όχι, όχι, ποτέ μην αναγνωρίσει τα σύνορα του ανθρώπου. Να σπά τα σύνορα, να αρνιέσαι ό,τι θεωρούν τα μάτια σου. Να πεθαίνει και να λε: Θάνατο δεν υπάρχει. Δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύουμε. Ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι. Ρωτώ, ξαναρωτώ, χτυπώντας το χάος. Ποιος μας φυτεύει τη γη σε τούτη, χωρίς να μας ζητήσει την άδεια. Ποιος μας ξεριζώνει από τη γη σε τούτη, χωρίς να μας ζητήσει την άδεια. Θέλω να βρω μια δικαιολογία για να ζήσω και να βαστάξω το φοβερό καθημερινό θέαμα της αρρώστιας, της ασκήμιας, της αδικίας και του θανάτου. Δεν είμαι ο κατάδικος που τον πότυσαν κρασί για να φωλώσει το μυαλό του, με λαγαρά τα φρένα, νυφάλιος, δρασκελό, το ανάμεσα στους δύο γκρεμού μονοπάτι. Και μάχουμε πώς να γνέψω στους συντρόφου προτού πεθάνω, να τους δώσω το χέρι μου, να προφτάσω να συλλαβήσω και να τους ρίξω έναν ακέραιο λόγο. Να τους πω τι φαντάζουμε πως είναι τούτη η πορεία και κατά που πως πάμε. ...και πως ανάγκη να ρυθμίσουμε όλοι μαζί το περπάτημα και την καρδιά μας. Ένα σύνθημα σαν συνομότες, ένα λόγο απλό να προφτάσουμε από στους συντρόφου. Ναι, σκοπός της γης δεν είναι η ζωή, δεν είναι ο άνθρωπος. Έζησε χωρίς αυτά, θα ζήσει χωρίς αυτά. Είναι σπίθες εφήμερες της βίας περιστροφής της. Ας ενωθούμε, ας σφιχτά, ας μίξουμε τις καρδιές μας... Ας δημιουργήσουμε εμείς όσο βαστάει ακόμα η θερμοκρασία τούτη της γης. Όσο δεν έρχονται σεισμοί, κατακλυσμοί, πάγοι, κομίτες να μας εξαφανίσουν. Ας δημιουργήσουμε έναν εγκέφαλο και μια καρδιά στη γης. Ας δώσουμε ένα νόημα ανθρώπινο στο υπερανθρώπινον αγώνα. Νίκησε τον στερνό τον πιο μεγάλο πειρασμό, την ελπίδα. Τούτο είναι το τρίτο χρέος. Πολεμούμε γιατί έτσι μας αρέσει. Τραγουδούμε κι ας μην υπάρχει αυτή να μας ακούσει. Δουλεύουμε κι ας μην υπάρχει αφέντης, να μας πληρώσει το μεροκάματό μας. Δεν ξέρω να δουλεύουμε, εμείς είμαστε οι αφέντες. Το αμπέλι τούτου της γη είναι δικό μας. Σάρκα μας και αίμα μας. Το σκάβουμε, το κλαδεύουμε, το τριγούμε, πατούμε τα σταφύλια του, πίνουμε το κρασί, τραγουδούμε και κλαίμε. Οράματα και ιδέε ανηφορίζουν στην κεφαλή μας. Σε ποια εποχή του αμπελίου σου έλαχε ο πλήρος να δουλεύεις. Στα σκάματα, στον τρίγο, στα ξεφαντώματα. Όλα είναι ένα. Σκάβω και χαίρομαι όλο τον κύκλο του σταφυλιού. Τραγουδώ μέσα στη δίψα και στο μόχτο μου, μεθυσμένος από το μελούμενο κρασί. Κρατώ το γιωμάτο ποτήρι και ξαναζώ το μόχτο του παπού και του προπάπου. Και η δρότα της δουλειά τρέχει κρουνός, στο ψηλό στο κρανίο. Φοβούμαι να μιλήσω. στολίζουμε με ψεύτικα φτερά. Φωνάζω, τραγουδώ, κλαίω για να συμνίγω την ανήλαιη κραυγή της καρδιάς μου. Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ. Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. πολύ ωραία <ΣΣΠΣ> ε, Μερικά βιογραφικά στοιχεία για τον Νίκο Καζαντζάκη. Ε, σαν σήμερα, 18 Φεβρουαρίου το 1883, Παρασκευή, η μέρα των ψυχών, γεννήθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης στο Εράκλειο της Κρήτης. Η γριά μαμή που τον φούχτωσε στα χέρια της, τον πήγε στο φως και τον κέταξε καλά-καλά σαν να βλέπε μυστικά σημάδια πάνω του, τον σήκωσε ψηλά κήπε. Τούτο το παιδί θα μου το θυμηθείτε. Μια μέρα θα γίνει δεσπότη. <laughs> Όντω ο Πετσεντζάκη μεγάλο είναι με παιδικό να γίνει δεσπότη. <laughs> Άργησε να διαβάζει τα, τα συναξάρια των Αγίων. Mm -hmm. Μετά έδεσε στο ποιητική του ψυχοσύνθεση το είδελμα του πατέρα του και του παππούτου. <laughs> ε, και το έφτιαξε στην εφηβική του ψυχή του Αγίου Ιπότη. Ένα πολεμιστή που μάχεται για τη Λευτεριά τη Κρήτη. Αλλά ταυτόχρονα και Αγίο και μάλιστα είχε. Συγκεκριμένος Αγίος τότε της Ορθοδοξίας που πήγαν όπως ο Άγιος ε, Γεώργιος του mm -hmm. σκοτώνει τον δράκοντα. Να, ναι, ναι, ναι. Συγκεκριμένος ε, Αγίος στο μυαλό του. Γενικά το έργο του και η ζωή του συμμαδεύθηκε από πολλές φάσεις ε, τη παιδική και τη νεανικής του γλυκίας. Δηλαδή μία αυτό με την εκκλησία ας πούμε που είχε με τη θρησκεία ας πούμε μια τάση προς εκεί. Με, ε, τη ε, δηλαδή, με, την εκκλησία ναι, με τη θρησκεία. Δεν είναι η εκκλησία. Ναι, με τη θρησκεία. Και αργότερα στα νανικά του κυρίω χρόνια δέχθηκε όντω πάρα πολύ με, το, με τον τόπο του Ρεπενδίνη, τη γη τη Κρήτη και του προγόνου του, και όλα αυτά τα συνδύασε και φαίνεται μέσα στο έργο του ένα πολύ ιδιαίτερο άντρεμα, με μεγάλε φιλοσοφικέ προεκτάσει. Πεύγοντα από την Κρήτη, του λέει ο πατέρα του το ότι δεν μοιάζει να κάνει καλό στην Κρήτη. Mm. Ε, οπότε επίση δεν τα παίρνει τα όπλα του, λέει, και παίρνει τα γράμματα, τι να κάνουμε να κάνει. Θα σε στείλω λέει στη, στη, στη, στη, στο εξωτερικό, θα σε στείλω μακριά από εδώ, να σπουδάσει και να κάνεις καλό στην πατρίδα. Με το μολύβι. Με το μολύβι, με το μολύβι, με το πήγε στην σε, σε αρχή στην Ελλάδα, σε καθολικό σχολείο, έφυγε στην Ευρώπη, γνώρισε πνευματικά γνώρισε τον το Νίτσε, γνώρισε μεγάλου λογοτέχνε και μερικού του γνώρισε και κανονικά από κοντά. Ναι. Ε, γνώρισε, δεν, δεν στάθηκε που λένε σε καμία ιδέα. Πέρασε, και, πέρασε από το σοσιαλισμό, πήγε από τη Σοβιετική Ένωση, πήρε και από εκεί ό,τι ήθελε, τα έβαλε σαν αγωνιστήρι όλα μαζί και έβγαλε μια δικιά του ψυχοσύνθεση, μια δικιά του ιδέα που μέχρι το τέλος του ιδούσε. Ε, λένε με τα τελευταία του λόγια, στα κείμενά του γράφει συχνά τη λέξη «διψώ, πεινό». Η ψυχή διψάει, πεινάει. Γενικά κατακρίνει αυτό το, του, γιατί λέει ότι οι άνθρωποι που θαυμάζει, όπως ο Ζορμπάς, όταν πινάει και διψάνε το κάνουν. Πίνουνε και τρώνε. Άνθρωποι λένε και εμένα να παίρνω ένα χαρτί για να στηλώ και, και γράφουμε. Αυτό ήταν το μεγάλο να... παράπονο. Συνάντησα με τον εαυτό μου. Μάλιστα, λέει, δεν τράπηκα ποτέ τον... για τον εαυτό μου τόσο πολύ όσο ο Μπροστάν Ζορμπά, τον ε? οποίο το, το κατατάσσει πάνω από το Χριστό, το Βούδα και το Λένε. Ναι, ναι, ναι. Ε... Α, ο Ζορμπά, η συνάντησή του με τον Ζορμπά ήταν. Ε, ήταν σταθμό στη ζωή του Καζαντζάκη. Και θυμάμαι, ε, στο τέλο του βιβλίου Βίω και Πολιτεία του Αλέγκη έβγαζε ένα παράπονο. Ε, ε, του στείλω ότι ο Ζωνπάδρε, μου πραγματικά αυτό που είπε και εσύ πριν, ό,τι ήθελε, ό,τι του έλειπε, δεν τα να, να του γίνει μεγάλη απώλεια, δεν τάφινε άφηνε αποθυμένο, οπότε ό,τι ήθελε το ζούσε. Ε, όπου ήθελε πήγαινε, ό,τι ήθελε έτρωγε, με όποια γυναίκα ήθελε κοιμόταν ε, και ήταν κάτι <σομίως> το οποίο ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο με τον Καζατζάκι. Και αυτό το ζήλευε με την καλή έννοια. Ε, ευχαριστήθηκε κι αυτός από την πατριέδα του. Ε, λίγο να πάρει το βραβείο Νόμπελ ή να βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Οι Έλληνες, το ελληνικό σύστημα λογοτεχνών τον εμπόδισε. Ε, εδώ πέρα, γενικά η εξουσία αθηνων στο ελληνικο συστημα λογοτεχνων τον εμπόδισε. Στο εξωτερικό, κοντά στα τελευταία του, ενώ τον μποϊκοτάρουν στο να πάρει όλε αυτέ τι θέσει, λέει ότι είμαι ένα παγκοσμίω συνανθρωπισμένο συγγραφέα. Κι όμω για τη χώρα μου δυστυχώ παραμένει ένα εχθρό αιμοβούλγαρο. Ναι. <Συλγανος> ε, Πεθαίνοντα τελευταία του λόγια λοιπόν, αυτό που έδωνα, λέγανε ότι είναι δύο φορέ η λέξη διψό. Αυτά λοιπόν για τον Νίκο Καζαντζάκη, το οποίο ακόμα και η κηδεία του έγινε 22. Ε, ναι, δεν, η, η εκκλησία τότε τη Ελλάδο είπε ότι ε, όποιο παπά. Η εκκλησία Ελλάδος, του Πατριαρχείου, δεν είμαι σίγουρο, είπε ότι όποιο παπά δεν την είχε φορήσει, δεν τον αφορήσει. Απλά είπε ότι όποιο παπά βάψει τον Καζαντζάκη, αυτό ο παπάς θα ξυλωθεί από την εκκλησία. Και τελικά ένα παπά στην κυρία δικά του έγραψε τον Καζαντζάκη. Ε, εδώ σχεδιάζεται και ένα δελτίο τύπου. Στο οποίο έβγαλαν οι εκδόσει Καζαντζάκη, 15 Δευτέρα 2016, οι οποίοι ανακοινώνουν ότι τη συμφωνία μεταξύ τη Νίκη Σταύρου, εκδότηρα των έργων του Νίκου Καζαντζάκη και πνευματική δικαιώχων των έργων του, με τον σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη για τη μεταφορά σε κινηματογραφική ταινία τη... του Χρυσό Ξενασταυρώματο. Μια ταινία, η οποία, όπω λένε και οι εκδόσει Καζαντζάκη στο βλτίο τύπου του, μπορεί να ταινιάξει πολύ και από το ναι, ναι, ξέρω, και δηλαδή, μότι... και... ζούμε. Την Αναμένουμε λοιπόν. Αναμένουμε και να πούμε και λίγο. Πάμε Πρεμιέρα, πάμε να συζητάμε. Πάμε Πρεμιέρα, καλά. <laughs> καλά. <laughs> και, έρχεται, Λυπάνη, και, και έρχεται και ο τελευταίο πειρασμό από το Μάρακδο, επίση. Ναι. Ε, να χαιρετήσουμε. Να πούμε 7 η ώρα στο πνευματικό κέντρο γλυκών νερών Όθονο και Σμύρνη. Παίζουν μια ελληνική ταινία. Το χώμα βάθηκε κόκκινο. Μια ταινία για την αγροτιά. Για το κυλερ. <laughs> Γι' αυτό κλείνουμε και με τραγούδι του Βασίλη Πακοσταντίνου, αφιερωμένος στον Μαρίνο Αντίπα, τον άνθρωπο που υπήρξε ο πρόδρομο του Κιλερέρ, ο οποίο δολοφονήθηκε και ο δολοφόνο του τελικά αφέθηκε ελεύθερο, γιατί πολύ απλά ήταν ο δολοφόνο του Μαρίνο Αντίπα. Να σα χαιρετήσουμε. Καλό απόγευμα. Ραντεβού, λογικά την Κυριακή στην Ευθεία Νόμνη. Ραντεβού, ραντεβού πρώτα απ' όλα σε περίπου 3 ώρε παρακάτω και στην ειστία Για ραδιοφωνικό ρεδικούλ. Ε. Ah, στι Α, στις 6 ώρα. <laughs> ακολουθεί δευσμένα, ακολουθεί mm. η Μήντες Δερισμένα, ακολουθεί η Αριάδνη, και αμέσως μετά από εμά και στις 5 ώρα, η ώρα του κινήματος δεν πληρώνει νέο μέτωπο. Γεια σας. Καλό <laughs> βοηθήμα. Κάβαλα στα λογά σας, πάρτε τη γη Καμπάλα στα λογά μάρτε τη γη δικιά